Στοιχεί 14-29. Θεραπεία του ελληνιαζωμένου νέου. 14. Και όταν ήλθε πλησίον των μαθητών, είδε γύρω από αυτού πολλοί λαών και γραμματεί να συζητούν μαζί του. 15. Και αμέσω όλο ο λαό, όταν τον είδεν, εφαμβόθη από την χαρά του και τρέχοντα προ αυτόν τον εγχειρέτων. 16. Και ρώτησε του γραμματεί, τι συζητείτε μεταξύ σα. 17. Και απεκρίθη ένα από το πλήθο του λαού και είπε: Διδάσκαλε, σου έφερα τον Υιόν μου που έχει καταληφθεί από πνεύμα από νηρών, το οποίο του επήρε και την λαλιάν. 18. Και σ' όποιο μέρο τον πιάσει, τον ύπτη κάτω και αφρίζει και τρίζει τα δόντια του και γίνεται ξηρό και ανέστητος. Και είπα στου μαθητάς σου να το βγάλουν και δεν υπόρεσαν. 19. Ο δε Ισού απεκρίθη αυτόν και είπε: Ό γενεά που τόσα θαύματα είδε και είσαι ακόμη άπιστος, έως πότε θα είμαι μαζί σας έως πότε θα σας ανέχομαι Φέρτε τον μου εδώ και τον έφεραν εις αυτόν 20. και όταν το πονηρό πνεύμα είδε τον Ιησούν αμέσως ετάραξε με σπασμούς των νέων ο οποίος αφού έπεσε επί της γης εκκυλείετο και έβγαζε ένα από το στόμα 21. και ρώτησε ο κύριος τον πατέρα του πόσος καιρό είναι αφότου του συνέβη τούτο εκείνο δε είπε, από μικρό παιδί 22. Και πολλές φορές τον έριψε και εις φωτιά και εις νεράδια να τον θανατώσει Αλλά εάν μπορεί να κάνεις τίποτε, λυπήσου μας και βοήθησέ μας 23. Ο δε Ιησούς του είπε τούτο Εάν μπορεί εσύ να πιστεύσει όλα είναι δυνατά εις εκείνον που πιστεύει 24. Και αμέσω εφώναξε ο πατήρ του παιδίου με δάκρυα και είπε Πιστεύω Κύριε, ότι έχει την δύναμη να με βοηθήσεις Βοήθησέ με να απαλλαγώ από την ολιγοπιστία μου και να σε εσύ την έλλειψη της πιστεώς μου. 25. Όταν δε είδε ο Ιησούς ότι έτρεχε εκεί και μαζεύεται ο πολλής λαός, επέπληξε το πνεύμα το ακάθαρτον και είπε αυτό. Το πνεύμα το άλαλων και κουφών εγώ σε διατάσω. έβγα πο αυτόν και μη έμβει πλέον εις αυτόν. 26. Και αφού φώναξε το πονηρό πνεύμα και τον εσπάραξε πολύ, ευγήκε. Και έγινε ο νέος σαν νεκρός, ώστε έλεγαν πολύ ότι απέθανε. 27. Ο Ιησούς όμως, αφού τον έπιασαν από το χέρι, τον εσήκωσε και εκείνος εστάθη όρθιος. 28. Και όταν ο Κύριος εμβήκε κάποιο σπίτι, τον ρώτονει ιδιαίτερο μαθητέτου, του. Γιατί εμεί δεν μπορέσαμε να βγάλουμε το πονηρό πνεύμα» 29. Και είπεν εις αυτούς. Αυτό το είδος του δαιμονίου δεν βγαίνει με τίποτε άλλο παρά με προσευχήν συνοδευομένων και με νηστείαν, ώστε η προσευχή να γίνεται με διάνοιαν ώς το δυνατόν ελαφροτέραν και περισσότερον προσιλωμένων στον Θεόν.